Λοιπόν, δεν μου λες τώρα, εμείς τι θα κάνουμε, θα λεγόμαστε ποταμίς που ακολουθούμε αυτόν. Ακολουθείτε Σταύρο κι εσύ. Ε, βέβαια. Αν δεν ακολουθήσουμε Σταύρο, δηλαδή, ποιον θα ακολουθήσει. Σωστό. Αν δεν κάνεις μια μαγική σε ζωή σου, τι θα έχεις να λες. Γιατί κάναμε λίγες μέχρι τώρα. Όταν ήμουν ανέος, τα έκανα όλα, θα λέμε. Να σου πω κάτι. Ακολούθησα μέχρι το Σταύρο Θεοδωράκη. <Τι> Αυτό λέτε. Αυτό ακριβώς λέμε και αυτή είναι και η δήλωση του Τσίπρα ότι θα αποφύγουμε τις μερονομερής ενέργειας ακριβώς επειδή η λύση την οποία προτείνουμε είναι μια λύση αμοιβαία υποφελής και για τις δύο πλευρές. Εκείς είναι αυτέ τώρα δηλαδή. Έχετε ξεκινήσει από το πρωί με το ντράκια, τα έχετε βάλει με το σταθάκι, γιατί δεν βάζετε και λίγο παρακάτω. Αχ η κολοπυλάλα του Σιριζέν, όλου σας έπιασε, ε. Μάλιστα. Δεν δε, δε σ' άκουσα. μου τον Αλέξη δίπλα, είναι. Σημαντικά. Από Κουμουνδούρου με Να το τηλέφωνο, ναι. Κατευθείαν από κουμουνδούρου. κουμουνδούρου. Να πάρεις ξηρούς καρπούς από κάτω, έχει ωραίους. Θέλω, ρε, Θέλω να πω κάτι στον Μπλετεντέρη. Δηλαδή, ο Μπόμπολα που παίρνει απευθεία έργα δημόσια με απευθεία τον αναφέροντα. Όχι απευθεία, με διαγωνισμό μεταξύ Οι δικών δια... του εταιριών. διαγωνισμό, Μωτ' με εναντίον. Μεταξύ δικών του εταιριών, σου απάντησα. Α, εγώ μπα περιπτώσει. Έτσι, τα χρέωνει τρει με 4 φορέ επάνω. Έχει ένα κανάλι για το οποίο δεν έχει άδεια. Δεν έχει πληρώσει αυτό το αγγελιώσιμο που λένε, έτσι. Αυτό δεν έχει πληρώσει. Ε. Ε, ενώ έχει πληρώσει του υπαλλήλου, έχει πληρώσει τι παραγωγέ. Χρωστάνε λεφτά στου τοπιού από το 2010. Α, παιδό, αυτό δηλαδή τι κάνει, δεν μα δουλεύει αυτό.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 τον, yeah. Δηλαδή, αυτή η αμετανόητη η οποία είναι αντιδραστική και και είναι διόδια γιατί δεν... Δεν αντέχουν τάχα τις αυξήσει, οι οποίε δεν υπάρχουν όμω οι αυξήσει. Παγκαλά, πόσο χρόνο είναι ο άλλο μέσα και δεν καταλαβαίνει την υπουργάρα, τη γλώσσα που μιλάει, τη μέγιστη υπουργάρα που μιλάει, την νεανική αυτή τη γλώσσα. Δεν εννοούσε δεν υπάρχουν αυξήσει. Εννοούσε αυτό που λέμε δεν υπάρχουν αυτέ οι αυξήσει. Αυτό που λέμε δεν υπάρχει. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει αύξηση που δεν υπάρχει. Λάμε... Αυτό. Αυτή, είναι, αυτή η αύξηση δεν υπάρχει. Αυτό εννοούσε άνθρωπο. Δεν υπάρχουν όμω οι αυξήσει. Ναι. ναι. Παρακαλώ. Εμπαλήρω, τον λεκά σε μελιτέ Πού είσαι! Λέγερε μελά, α... κάτι θε. Πού είσαι, ρε; γιατί δεν είσαι να φτιάξει ένα Κουράστηκα. Γιατί. Ήπαν αναλάξει κανένα. Ναι, αυτό είσαι στην άδελφια. Έλε. Όμως... Αυτά βλέπουν όμω τα παιδιά από την πάτρα και μετά λένε του ουραζιδε.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 Οι όλες οι εκπομπές ενωμένε Όλες Όλες Όλες οι εκπομπές μαζί με το Σταύρο Και ο Βαγγελάτος Εντάξει, όχι και όλες Ο Βαγγελάτος δεν ξέρω αν θα έχει εκπομπή αύριο με Θαύρο Ακούω διάφορα εκεί στο σκάι. Ναι Ναι. Όσο θα έχει Από τότε που άρχισε να τους κατουράει ο Κοτοπίδης εκπομπές μάλλον Μυρίζει κατ' και αρχίζουν να Η σου... δε μάλλον δεν λακάνε, του διώχνει ο άλλο. Περίμενα εκεί που έλεγε ο Σταθάκη ότι δεν θα κάνουμε μονομερεί κινήσει. Ότι θα βάζετε το όχο του Σταυρίδη. Και όχι διάμεσα το Μητροπάνο, την Παρασκευή. Αλλά δεν πειράζει. Τελικά δεν θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ μονομερεί κινήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι κατάλαβα, θα είναι πιο φανατικό με την Ευρώπη τη Μέρκελ και από τη Σαμαρά. Αυτό καταλαβαίνω. Άντε, το καλό και με την νίκη. Ήδη έχουν κρεμάσει να δει στο γραφείο του Αλέξη κάθρο του Σόιμπλε. Ναι, ετοιμάζεται. Δεν είναι προβοκάτσια, το έχω δει. Να σου πω με γραβάτα ή με ζυμπάκο. Με καρότσι. Ναι, αποστολή. Ναι, εγώ. Ε, είμαι στη λεωφόρο Κιβυσού αυτή τη στιγμή, κοντά στα πρακτορία των φορτηγών. Δεν ξέρω αν ξέρει. Ξέρω. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί διαμαρτύρεται εσύ ο κόσμο. Μιλάμε, μπαίνει μέσα Πακιστανί, Αλβανοί, Έλληνε. Συγγνώμη, και... τα πρακτορία των φορτηγών ποια είναι, μήπω εννοεί των λεωφορείων. Όχι, όχι. Τα πρακτορία των φορτηγών που κάνουν τι μεταφορέ όλη την Ελλάδα. Πού είναι, είναι αυτά, πρόσεξε να δει. Σε, Κιφισσού... σε ποια περιοχή είναι, στον Ταύρο πέρα. Κιβυσού 91. Α, π... Κιφισσού... α, καλά που είμαι τον αριθμό να καταλάβω. Πρόσεξε να δει, πρόσεξε να δει. Μιλάμε Πακιστανοί, Αλβανοι και Έλληνε δεν προλα Στου από τον υδρότα. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί διαμαρτύρεται ο κόσμο. Τα βελτινάδικα είναι γεμάτα. Περιμένουν να προλάβουν να βάλουν πετρέλαιο και τα υπόλοιπα. Mm. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, ήθελα να πω ότι τελικά είμαστε πολύ αρσενικός λαό Αποστολή. Οι μόνοι που διαμαρτύρονται είναι οι καθαρίστριε. Α πούμε τον εαυτό μα τον καθαρίστη και α ρίξουμε ένα μεγάλο πτήσιμο στα μούτρα μα. Όχι απλά οι καθαρίστριε. Τι χτυπάμε κιόλα τι Όχι εμεί οι μπαλούρδοι. Έτσι yeah. μπράβο. Να είστε καλά. Yeah. Έλα, yeah. Έλα Αποστολή, Έλα. θέλω να δω αυτούς τους μαζί και στις δικούς μας τους καλλιτέχνες όλους Τώρα τι μήνυμα θα βγάλουμε. θα χαιρετάνε αζιστικά, για να ζεστικά γιατί όλα αυτά θα πάνε στον κόμμα του τώρα που χαιρετούσαν με το στήμα τη νίκη. Για ποιον μιλάσκαλε. Δεν βγάλανε, είμαστε όλοι Ουκρανοί, μπλα μπλα μπλα μπλα. Α, μπέκολο. ναι, ναι. Ουκραίνο, μπαζάγιου, <χι>, βαμύρου. που να ξέρανε τα ζώα. Βέβαια, αν είδε και ποιου διαλέξανε για να πάνε να κάνουμε στήριξη στην Ουκρανία, <χι> δεν ξέρανε <χι> καν το θέμα. Ναι, και δεν το ξέρανε το θέμα. Δεν ξέρανε καν το θέμα. Του είπανε στήριξη, στήριξη. Ναι, στήριξη, στήριξη. Σου λέει τώρα είναι η ευκαιρία μου να στηρίξω μια χώρα. Πόρ <Το> Πότε δεν ξέρω τι η τηλεόραση που δεν έχει κανεί στο κέντρο γιατί υπάρχει κρίση. Το Κόσοβο <σίλιο> το χάσαμε. Ναι. Δεν προλάβουμε, ήμασταν μικροί. <ΣΟ σίλιο> στο Ιράκ τα ίδια. Η Παλαιστίνη γάμματα. Η Ιουκοσλαβία δεν ξέρουμε τι έγινε. Η Ιουκοσλαβία <σίλιο> ούτε ούχου καλά εκεί. <σίλιο> <Ψηλά> γράμματα <σίλιο> Άστα, άστα. <σίλιο> Ουκρανία, Ουκρανία. Αυτό βρέθηκε φίλε Ε, μπράβο, ναι. Ουκρανία, Ουκρανία εδώ. Είμαστε κι εμεί Ουκρανοί, έτσι μπράβο. Ο Βαλιανάτος πρόλαβε να βγει στο Facebook και στο Twitter να πει ότι είμαστε όλοι Ουκρανοί δεν τόπε. Επίσης, εμένα δεν πρόλαβε. Όχι, <laughs> Δεν πρόλαβα ακόμα. Ασχολιόταν με την προσωπική του ζωή μας, ενημέρωνε, γιατί έπρεπε να μάθουμε, να ξέρουμε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Η τούτου ντου ντωρα, η νικρή εξεντευνήτρια με το σακίδι... Δεν ο... είναι τούτου ντου είναι τούτου ντου ντου ντωρα.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 Από τον Τατσόπουλο και το μέγεθο τη πολιτική Άδωνη Γεωργιάδη. Το κόμμα του Θοδωράκη νοείς. Ο Τατσόπουλο μάλλον θα κολοτρίβεται για να μπει μέσα εκεί. Μπράβο. Γιατί ξέμεινε Μόνο... χωρί τώρα. Πού να πάει. Μόνο ότι ήταν θετική ο Τατσόπουλο και η Άδωνη Γεωργιάδη. Και ενδεχομένω και ο Σκάι ήταν... με καλό μάτι θα το είδε. Γιατί σου λέει αν κάνει ζημιά στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρει ποτέ. Σωστό, σωστό. Πρώην πασόκινοι άνθρωποι εκεί πέρα τι να κάνει. Να στηρίξουμε. Ο... Στο τσίπρα... Σκάι ε. έχω μια απορία. Στεγνώσαν από το κάτουρο του Κοντοπίδη ή ακόμα. Δεν ξέρω. Ή κολλάει το πλατό, θα πατάει η Σία τα τα τα τα Είναι και ένα πλατό όλο. Άμα το κατουρίσεις, μυρίζει όλες τι εκπομπές. Εν τω μεταξύ, τι χειρότερο συμβαίνει στα πλατό του Sky. Το κατούρημα, του κοντοπίδι ή αυτά που ξερνάνε κάθε βράδυ οι παρουσιαστές του Sky. Όλη μέρα μάλλον, όχι μόνο το βράδυ. Είναι κοντά η υψητάλια. Να δεις που θα πούμε κάτουρο κοντοπίδι και πάλι κάτουρο. Έλα. Ε, υπάρχει κάποιο site να δούμε το πρόγραμμά σου, το προεκλογικό. Είμαι από του Γαργαλιάνου και αυτό σε τα Είστε από του Γαργαλιάνου. Ναι, ναι. Γράψε, μπαλούρδοφοργαργαλιάνι.gr Υπάρχει και κανένα μέσα να φέρουμε τα δικαιώματά μα γιατί έχω ανέβει. Αθήνα κάποια χρόνια να τα κατεβάσουμε πάλι κάτω. Εννοείται. Μπαλούρδο για τώρα. Εννοείται. Έλα, φίλο. Λοιπόν, άκου. Ο Στεφανόπουλο έκανε κόμμα τον Πούλο. Το ίδιο έκανε κιντόρα και ο Αβραμόπουλο. Ο Αρσένη, ο τρίτζη για πάει να κάνει Κάδιο Φουκαρά. Ο, ο μοναδικό που έκανε κόμμα την πολιτική άνοιξη. Ε, βγήκε μια τετραετία, δεύτερη τι έκανε μετά, εξαφανίστηκε. Και ξαφνικά εμφανίστηκε ευρωβουλευτή. Μετά έγινε υπουργό επί Καραμαλή Και τελικά έγινε πρωθυπουργό. Τι γίνεται με αυτό τον άνθρωπο. Ποιο έχει μαζί του, τι γίνεται. Άμα είσαι πετυχημένο, το αίμα σου. Είναι αυτό που λε τελικά, είναι η επιτυχία. Είναι να γεννιέσαι έτσι. Τόση Ή τι παπά τον βάφτισε, ποιο τον έφτισε, ξέρω εγώ. Είναι το λάδι τη καλαμάτα και το ματίλι που λέει ο ίδιο μα.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 Τι επειδή όσο θέλει ένας το λες, αν... να του παλύρθω, Πολλέ φορέ. Να του κάνει πιο στενό τον κλόμπ, α πούμε. Να του κάνει πιο μαχητική την ασπίδα. Τι, Του έχουν σκιστεί τα παντελόνια παντού. Ναι. Ποτέ στι μάχε. Α, θα καλοπερνάνε οι παλύρδοι μου φαίνεται τι νύχτε. Έτσι. Πού ψωνίζεται, Γιατί του σκίστηκαν τα παντελόνια. Πού πηγαίνει. Παιδίο του Άρεο, Ζάπιο, πού. Και τα περισσότερα σκισίμα ήταν πίσω, έτσι. Ε, πού θα ήταν, παιδί μου. Και να σου πω και τα λεπέστρα αε... θύμιο εκεί πέρα. Ότι τα στραβά μάτια έκαναν η Ευρώπη και όλοι, α πούμε και στο δεύτερο παγκόσμιο Όχι μόνο τώρα. Έχουν ξεχάσει το πιο κυριότερο να βάλουν διόδια. Δεν υπάρχει το πιο κυριότερο, α μιλάμε σωστά ελληνικά. Αν είναι να μιλάμε όλοι σαν το Σταύρο Θεωράκι, δεν έχει νόημα. Τα διώδια... Να κατέβουμε στην πολιτική από τώρα. Ξεχάσαμε δεν να... έχει πιο περισσότερο. Περισσότερο. Ή πιο πολύ. Τα σκέλια στι γυναίκε να τα βάλουν διόδια να ανοίγει με δίφραγκο. Ποιο νοιάζεται, μωρέ για τα σκέλια των γυναικών. Κομή... Ποιο ασχολείται. Έχουμε τόσε δουλειέ. Άσε μα. Να βρουν τη λύση μόνε του. Τόσοι μετανάστε έρχονται. Να πάνε τι απέναντε πέτρε να βρουν τον μετανάστε να γλεντήσουν. Apostoli? Ναι. Καλημέρα oli? Ne?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 Θυμάστε την ιστορία που παίζει η νέα βρυανοία βγήμη με την, την κόμσα, του Κουκουέ, ότι και καλά διαγράφηκε Κόβα θα αναγραφεί, κόμμα, κόμμα επιστηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ Δήμαρχο. Στην Κόνισα. Λοιπόν, λέει, για την Κόνισα. Για την κόνξα. Λοιπόν, σε εμπέναν τηλέφωνα από την Νικαρία, Αντοκουμε το βράχο, λοιπόν, εδώ λοιπόν εκεί ο Μάκασ ο Θύο που λέκα, θυμάσαι να χρόνια που στηρίσκευάζω Πασόκου, ΣΥΡΙΖΑ Λάο πήρε στα μάτια. Όλοι αυτοί οι όλοι μαζί που συνασπίστηκαν, προκειμένου να με βγει ομονιστή Ιμαίνο. Να... Θα θυμάμαι τι έγινε στην Κυριαία και ο καμία το στήριξε. Υπάρχει λοιπόν η απόφαση τη Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που ήρθε και από την Αθήνα ο... η καθοδήγηση, το... ο Λάπτο, αν δεν Και λέει λοιπόν ότι δεν στηρίζουν στα Βρυνάδη επειδή στηρίζεται από μνημονιακέ Και βγαίνει κόβα, μια τοπική κόβα του Ευδήλου Ικαρία και λέει ότι εμεί στηρίζουμε στα Βρυνάδη. Λοιπόν, εδώ και απ' τώρα θα έχουμε διαγραφή τη κόβα ή όχι. Εδώ έχουμε επίσημη ανακοίνωση κομματική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ Ευδήλου ότι στηρίζει αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ κεντρικό μνημονιακό. Εδώ θα έχουμε διαγραφέ. Θα το άλλη Αυριανή και η Αυγή. Δεν μ' αρέσει που συγχαίσαι την Αυριανή με την Αυγή. Τέλε, είναι κάτι τι... που εστηναχωρεί.